Ναι. Λέγεται φοσολητή, ναι, ναι. ναι. Έφελαιο, το να κάτι. Γιατί όλα Δεν του σκολέδεβουμε, κάνετε λάθος. Ναι. Αυτοί το παίρνουνε στραβά. Μάλιστα. Εγώ δα, θα θα έλεγα να αλλάξετε λίγο το 25 χρόνια τα ίδια και τα ίδια Δεν το που έφτασε. Πού έφτασε; ε, γίρα... Από γίνεται καμιά ξαναριά παμούσε και, και το βλέπω και τώρα είναι Πώς Α, ναι, γιατί γέρι αποφασίζουν γι' αυτό. Φύγαμε. Να γίνουμε κι εμεί γέρι. Όταν γίνουμε κι εμεί γέρι θα έχουμε άποψη. Τώρα τι θέλει. Δεν μου το καθελά Θα αυτά φοβάμαι και θα μείνουμε στην Έχω το βάλω με πατριώτη. να Ο έλεγε έγινε τον Δεν έχουμε Μία το καθελάκι, μία το χατζιδάκι. Αφήστε κανέναν άνθρωπο είσαι, χωρίς παιδιά, να κάνεις δουλειά. Δεν γίνεται να έχει δίκιο. Ποιο αποστολή. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, τελευταίο τηλεφώνημα, μάλλον είναι της εκπομπή. Βρίσκομαι στον παράδεισο. Opa. Αυτοί που κάνουν αυτά τα εγκλήματα να πάνε στην κόλαση. Παρόλο που δεν πιστεύω ότι υπάρχει και κόλα Τα κακάροσε. Όχι, φίλε Είμαι στον παράδεισο με το σχολείο μου, μια εκδρομούλα, Είναι η Πέλεια. Στο Μαρούσι. Λοιπόν, ναι, κάπου εκεί τέλος Παράδεισο λοιπόν, μωρέ. Ναι, μωρέ, όχι, ρε, στις αθλητικό κέντρο. Λοιπόν, πω κάτι. Ο, ο πριν ότι δεν έχουν πάτο η δεξί με όλα αυτά που κάνουμε Δεν έχουμε Ανέ. Ναι. Πού ήξερε, Βαϊλέ, Πού εξαφανίστηκε, Αγαπημένο μου αγόρι, Πού βρίσκεται! Έχει σημασία να μάθουμε τι λένε και αυτοί. Αλλά πόση σημασία έχει να μάθουμε τι γίνεται κάτω από ε, την άσφαλτο, κάτω από του δρόμου. Εννοείται. Ασχολούνται τα ποντίκια με αυτό. Ακριβώ, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε με τι ποντίκια έχουμε να ξοδοθρέψουμε μεθαύριο. Γιατί αυτά τα ποντίκια είναι επικίνδυνα. Περνάνε το δηλητήριο του ρατσισμού, του φασισμού. Τι να πω, Δεν ξέρω, δε. Όχι ο τύπο. Να λέει για delivery και για 14.000 παιδιά για, γιατί δεν πεθάνανουν ακόμη, Ρεβε Κουμούνια είναι. Είναι δυνατόν και ένα παιδάκι να πέφτουνε ρεπόσιτια που πεθαίνουν δεκάδε, θα είμαστε εκεί για να αποτρέψουμε αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις, από... σε καταλαβαίνω, καταλαβαίνω και τον θυμό και την οργή και είναι δικαιολογημένοι Όμω, να σκεφτόμαστε πάντα και ποιο λέει αυτό που λέει. Ναι, Έχει σημασία. Δηλαδή τώρα. Συμφωνώ, κατάλαβε. Κατάλαβες τώρα δεν είναι ναι. τώρα πολύ σοβαρό. Δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί μπήκα σε προστασμένο περιβάλλον με παιδιά και δεν θα βρίσκω. Αυτά... Ναι, τα παιδιά ξέρουν περισσότερα. Έλα. Λοιπόν, το 1945, φιλέ. Opa. Ναι. Όταν απελευθερώθηκε η Γερμανία από του Ναζί. Γιατί έτσι πρέπει να το λέμε. Οι αρχηγοί των στρατευμάτων εκεί και των συμμαχικών και του κόκκινου στρατού υποχρέωσαν του κατοίκου τη πόλη γύρω τα στρατόπεδα συγκέντρωση να πάνε να δουν τα εγκλήματα μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Και αντιδράσει ήταν λιποθυμικά επεισόδια, μετού, κοιτούσαν αλλού, όλα αυτά. Για να κλείσουν και π... τα στόματα αυτών που δεν ήξεραν. Α, περίμενε και το πάω. Λοιπόν, η κοινή αντίδραση όλων ήταν αυτό που είπε εσύ. Ότι Και καλά δεν ξέρανε. Ναι, ναι. Βέβαια, οι πόλεις όλες βρωμούσαν καμένα κρέατα. Εντάξει, μπέκιο. τώρα σου λέει τσικνοπέμπτο παντού, δεν ξέρεις. Φτάνανε οι μυρωδιές μέσα στα σπίτια τους. Ε, οι Γερμανίοι λουκάνικα τρώγανε πάντα, οπότε σου λέει εμπερδεμένο είναι αυτό. Ναι, Συμβάση περιπτώσει, αυτό το λέω για να μην λέμε και εμείς ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί παρακάτω. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται παρακάτω. Τα εγκλήματα του Ισραήλ είναι γενοκτονικά, είναι τέτοια φρικόδια εγκλήματα. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Στο Ηράκλειο την Τετάρτη κάτω στην Κρήτη υπάρχει συλλαλητήριο, θα είμαστε εκεί. Ελπίζω να είμαστε όλοι εκεί, εδώ το Ηράκλειο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Αποστολή. Έλα. Στο Ισραήλ γίνεται σφαγή για μικρά παιδάκια. Αυτοί οι Μητροπολίτε. Πού είναι να βγάλουν μια ανακοίνωση, Πού είναι ο ηρωνήμο. Δεν μπορούν τώρα. Έρχεται το Gay Pride και πρέπει να οργανωθούν. Αλλά λόγο τι θα κάνουν τώρα, Πώ θα διαμαρτυρηθούν, Κάτι. Δεν τρέπονται. Να ήταν κανένα ΦΠΑ να του αυξήσει. Θα κάνουν οργιάστη Τώρα αυτό το ανέκδοτο ότι θα του αυξήσει και κάποιο γιατί έχουν ΦΠΑ. Τέλο πάντων, καλά. Πε το τίμιο, Δεν είμαστε καθόλου καλά. Αγώ η Νικούλα τραβάει τον αγωγιά τη, μα ακούς Μωρή ακούω πολύ καλά τώρα. Έτσι, μπράβο, είμαι κολονάκι. Αγόρι μου είναι φυσικό μου χώρο, γι' αυτό. Α, μάλιστα. Στο φυσικό σου χώρο θα είσαι άμα κάτσει το κολονάκι πάνω. Μ' αρέσει. εγώ δεν παρεξηγούμε, το ξέρει. Το ξέρω, θα... το ξέρω, θα... ξέρω γιατί είσαι ψυχούλα. Όχι, είναι έξυπνο. Αφού είναι έξυπνο. Ναι, θα... ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ή στο κολονάκι να κάτσει, στον στο μπάσταλο. Βλέκει mm. στο χωριό μου. Αυτό. Η μικρή μου η κόρη είναι 21 χρόνων. Τα παιδιά μου αποκαλούν η κυρία πρώην υπουργό παιδεία Νικούλα. Πατά και κάνει επιτόπου βι Συνέντευξη. Μπορείς δηλαδή, δηλαδή σε λίγα λεπτά της ώρας να έχεις, να έχεις βρει δουλειά. Λοιπόν Νικούλα, το αγώι τραβάει τον αγωγιάτη. Η κόρη μου που θα δουλέψει σαν νοσηλεύτρια και θα πάρει μόνο ένα χιλιάρικο λέει ότι το ένα χιλιάρικο είναι πάρα πάρα πάρα πολύ λίγο. Ο κόσμος δεν πηγαίνει για δουλειά, όχι ότι δεν βρεις το τηλέφωνο να βρει δουλειά, διότι δεν υπάρχει κίνητρο. Νικούλα δυστυχώς είσαι πραγματικά Νικούλα. Είπατε, σα έχει δώσει πολλά, σα έχει δώσει μήπω και κάποιο δαχτυλίδι. Το μόνο δαχτυλίδι που έχω είναι αυτό εδώ ναι, που βλέπετε. Τίποτα, κανένα δεν άλλο. Το οποίο δαχτυλίδι. ήταν το γάμου μα. Δεν υπάρχει κανένα δαχτυλίδι, δεν υπάρχει κανένα που να μην έχει φιλοδοξίε. Λοιπόν, ο Χατζηντάκη, επειδή υποτίθεται θα γίνει αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ τον θυμάμαι ότι πρέπει να ήταν υπουργό μεταφορών με το Σαμαρά και υπόγραψε αν είναι δυνατόν η Uber, η πολιεθνική, να δουλεύει με γιο ταχύ. Ο δηλαδή υπάρχει. να κάνει το μεταφορικό έργο του ταξιτζί με γιο Αυτό θυμάμαι κυρία Χατζηδάκη και εννοείται ότι θα φας μαύρο. Για χαρά, πώ το λέει! Γεια! Yeah. Λοιπόν, άκουγα συμπόρε φίλε και να ακούσει λίγο κόσμο στα παράξενα. Αυτού του Σαχλώμακα του Κωστή του Χατζηδάκη, του λεγόμενου Υπουργού Οικονομικών. Mm. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυβέρνηση, α πούμε, απορρίπτει έτσι, την παραφορά του δώρο του Πάσχα, δώρο των Χριστουγέννων και το πήδο Μαδίου, για του δημόσιου υπαλλήλου και του συνταξιούχου. Έτσι. Και τι είπε ο κύριο αυτό, ο Σαχλώμακα που τον ελέγχει όλο ο λαό μα. <Τι>? Αυτά τα χρήματα, λέει, κύριε, δεν υπάρχουν να σα τα δώσουμε. Και πώ ακόμη κι αν υπήρχαν δεν θα ήταν σωστό να σα τα δώσουμε. Ακούσαν, άκουσαν ο Έλληνε, τι είπε αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή τι εννοείται, κύριε ποιητή μου, για ποιο δεν είναι σωστό να δώσετε τα χρήματα αυτά που τα έχετε κλέψει τόσα χρόνια. Δεν είναι σωστό να δώσετε στου συνταξιούχου έτσι ένα καλύτερο εισόδημα. Να φέρουν μια ανάσα από την τεράστια ακρίβεια που θερίζει τη χώρα μα. Με την πολιτική σα που έχετε εφαρμόσει τόσα χρόνια. Εσεί και η σα κυβέρνηση και οι προηγούμενε. Εμεί οι συνταξιούχοι συνέχεια στον αγώνα είμαστε, δεν θα τους τα χαρίσουμε αυτά. Αυτά μας τα κλέψανε και θα μας τα επαναφέρουν πίσω. Δεν γίνεται αυτό, ανελπιστο. Καλημέρα, <συσίλυνα> ανέλπιστο Δεν <συσίλυνα> γίνεται, δεν το πιστεύω. Ρε μαλάκα, ακούω με και πιάνω εσένα. Είναι δυνατόν. Απίστευτο. Τι κύρκο είναι αυτό ρε μαλάκα. Είχε η άλλη η τζάκρυ, η τρελή, να πούμε, με την άλλη διτρελή που φωνάδανε βοήθεια στην έρβη. <συσίλυνα> η Ραχήλ Μακρύ ήταν. <συσίλυνα> Είναι αυτό, ρε, εσύ Πώς, το που είναι πού πού θες τον Στέφανο πού... στη Δημοκρατία, εσύ να, το, να τα βλέπεις αυτά. Ρε μαλάκα ο Στέφανο θα πάει στη Δημοκρατία. Εγώ στο λέω με τα πάσα βεβαιότητα. Αλλά αυτό το τσίρκο με όλα τα τριμπούρδελα που μείναν από το που το σύριζ, αυτό το μπουρδέλο, μπουρδελοπασό, κραγκού, όπως που... τα αριά, <σταρειά>, όλα αυτά. Ρε μαλάκα, τι για επιθεώρηση μιλάμε, α το πάρει ένα βρε μαλάκα του πάρει. Να κάνει μια επιθεώρηση με το Σεβερλί. Τι τσίρκο είναι αυτό, ρε μαλάκα. το περιμένουμε μέχρι εκεί, Οι έκρυξει μαύρε τρύπα στο Πανεπιστήμιο βλασκόβει σε πυραματική. Τότε έγινε η έκρηξη. Μέσα σε πυραματικό στάδιο εμβολεύουν. Ήσω όμω να του φύγουν βαρεώνια και αυτό που λένε ναι, γιατί δεν διά... τα κλειδώνουν τα βαρώνια μέσα στο κλουβί του. Και φεύγουν τα βαρεόνια και πάνε από εδώ και από εκεί, σε τα ποντίκια. Ε. Ε. Άμα δεν τα κρατάει τα βαρεόνια με προσοχή. <εσφελίου> θα σου φύγουν, το... τι θα κάνε. Άμα δε γυρίσουν δε ποτέ, δε δεν γυρίσουν ποτέ, δεν θα ανδικάσουν. Α να φύγουν. Άμα γυρίσουν, θα μείνουν εκεί για πάντα. Έτσι είναι και τα βαριόνια. Σαν τι σχέσει. Έλα για. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 ώρα. Μαλαιέ! Μαλαιέ!